Είμαστε στη διάθεσή του μέσα από πιστεύω, καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένας πολύ μεγάλος συντονισμός και κινητοποίηση όλων των φορέων της Ρόδου, της Δωδοκανήσου, σε αυτή την προσπάθεια της διεκδίκησης. Δεύτερον, οι βουλευτές έχουν, πρέπει να είναι παρόντες και πρέπει να είναι και διεκδικητικοί προς τα πάνω. Και τρίτον, θα πρέπει αυτό να μην υπάρχει, να, να, να ξεφύγει έξω από τα πλαίσια διαφοροποίησης και να έχουμε μια συνολική άποψη για το πώ θα διεκδικήσουμε αυτή την, την, την υπόθεση. Τα στοιχεία που είπε ο Δήμαρχος, ε, είναι μα βρίσκουν σύμφωνο. Εγώ είχα μια συνάντηση προχθέ με τον αγαπητό τον Ζάνθη. Καταλήξαμε σε ένα κείμενο επιστολή που χθε το βράδυ έφυγε για το Υπουργείο ε, Παιδεία και σήμερα θα φύγει για τον Πρίτανη, δεν προλάβουμε χθε το βράδυ το στείλουμε. Ε, είναι στα πλαίσια που ο Δήμαρχος έβαλε, δηλαδή η αναγκαιότητα, ξέρετε, στη Ρόδο, εκτό από τα αρώματα, τον ήλιο, τη θάλασσα μυρίζει και τουρισμός και αυτό δεν μπορούμε να το αποποιηθούμε θέλουμε ή δεν θέλουμε είναι μια διαδικασία είναι μια, μια, ας, μια, δεν θέλω να τη λέω αλλά είναι μια βιομηχανία περιπτός, η οποία εδώ λειτουργεί, παράγει και παράγει καλά αποτελέσματα επομένως θα πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε η εμπειρία λοιπόν που κουβαλάει τόσα χρόνια η Ρόδος, που στήθηκε που έστησε αυτή την υποδομή την τουριστική και που χαρακτηρίζει όλη την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει καινούργια χαρακτηριστικά, καινούργια ενίσχυση μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση ότι ε, οι ανάγκες πια είναι διαφορετικές από τη μέχρι τώρα από μέχρι τώρα γνωστέ. Είμαστε στη διάθεση, εγώ τουλάχιστον είμαι στη διάθεση, νομίζω και άλλοι βουλευτέ, νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο σήμερα στη Ρόδο που να μην ε, συστρατευτεί σε αυτή την επιστράτευση που σα είπα που ο Δήμορφο σήμερα κηρύσσει. Και, και στα δύο μεγάλα θέματα.